Κεφάλαιο Ιωτα Δέλτα, σελίδα 537, στίχη 1 στου 7 από το εικόνιον Ισλίστραν και Δέρβιν. 1. Συνέβη δε και εν εικονίο το αυτό με εκείνο που έκαναν ο Παύλο και ο Βαρνάβα και σα άλλα πόλει. Εισήλθον δηλαδή ούτε στην συναγωγή των Ιουδαίων και ομίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πολύ πλήθο Ιουδαίων και Ελλήνων επίστευσαν. 2. Όσοι όμω εκ των Ιουδαίων επέμεναν να απειθούν και να μην πιστεύουν στο το Ευαγγέλιον. Ηρέθησαν και εξόργησαν τα ψυχά των εθνικών κατά των αδελφών χριστιανών. 3. Λόγω λοιπόν του ότι παρά την αντίδραση σε αυτήν, τόση επιτυχία νεσημείωσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έμειναν εκεί ο Παύλο και ο Βαρνάβας αρκετών χρόνων, και κήρυδαν μεταφθάρους και αφοβία που του ενέπνευν η πίστη και η πεποίθησή στον ει ο οποίο εμαρτύρει περί του λόγου και του κηρύγματος με το οποίο εγνωστοποιείται το φιλάνθρωπο Βουλή και η χάρη του Θεού. Εμαρτύριδε ο κύριο δίδον δύναμη δια τη οποία έγιναν το δια των χειρών των κυρίκων του λόγου αποδεικτικά και καταπληκτικά θαύματα. 4. Εδιχάστηδε ο πληθυσμό τη πόλεω. Κι άλλοι με ενετάχθησαν με το μέρο των Ιουδαίων, άλλοι δεήσαν με το μέρο των Αποστόλων. 5. Όταν δε ο διχασμός αυτός επροχώρησε και έγινε αναβρασμός και ξέγερση των εθνικών και των Ιουδαίων με τους των και σχεδίαζαν όλοι αυτοί να ευρύσουν και να λιθοβολήσουν τους Αποστόλους, έξι, το αντελήφθησαν ούτοι και κατέφυγον εις τα πόλεις της Λυκαωνίας, Λίστραν και δέρβην και εις τα περίχωρα αυτών. 7. και εκεί εξυκολούθουν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο.